Νωρίτερα, εδώ και περίπου 25 λεπτά, κάποια από τα σπίτια στην περιοχή, εδώ στο Διόγκυσο, βλέπουμε ότι έχουν πια φώτα. Είδαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ που κάναμε κατοίκου τη περιοχή, ανθρώπου να βγαίνουν από τα σπίτια του με βαδίτη στα χέρια, με τα υπάρχοντά του στα χέρια, ώστε να φύγουν και να πάνε να κοιμηθούν το βράδυ αυτό σε σπίτια φίλων ή συγγενικών προσώπων του σε άλλε περιοχέ όπου έχουν ρεύμα. Αυτού που αποκαλούμε επιτελικό κράτος. Να τώρα πια. Ανθρώπους να βγαίνουν από τα σπίτια τους με βάλεις στα χέρι, με τα υπάρχοντά τους. Το ακόμα, αυτού που αποκαλούμε επιτελικό κράτος. Σκηνέ <συγλώνα> από το Διόνυσο. Τι πατήσανε, Βίτα Έξι. Τι να πατήσω. Πώ φύγανε. Με τι βαλίτσες με τη στο χέρι. Με τι μήνυμα. Προσφυγιά καινούρια. Το ψωμί τη ξενιθιά είναι πικρό. Όλα αυτά στο Διόνυσο. Τι Πήρανε βαλίτσα. την τρίτη μέρα διακοπής του ρεύματο τι... και νερού. Σου λέει εδώ δεν έχει ζωή πια, φύγαμε. Ταξικό ο Χιονιάς. Στην Δραπετσόνα μια χαράζουμε ζούμε. Ταξικός ο Χιονιάς. Ταξικο ε, με κομμουνιστές Τι ταξική. είναι αυτή. Επίτι δεν σου έκοψε. Να έλευουμε εκεί πάνω. Σου λέει να δείτε εδώ είναι, είναι κομμουνιστική κυβέρνηση. Τον βλέπεις το Μητσοτάκι. Ο Χρυσοχοΐδης. Δεν, είχε, δεν πέρασε απ' έξω ο μπουκαλά να πουλάει μπουκάλε γκαζιού. Δεν ξέρω. Να τι. βάλουνε, να ζεσταθούνε. Αλλά κάντε λίγο την εικόνα. Εμεί καλά περνάμε εδώ στα λαϊκά προάστια, στα oh. νότια και στα άλλα. υπάρχουν συμπολίτε μα που βάλαν βαλίτσες φτιάξαν βαλίτσες να φύγουν από τη πόλη. Ξέρει τι είναι να θε να βγει και να μην ανεβαίνει το ασανσέρα αυτοκινήτου για να το βγάλει έξω. Κόσο, όχι το. Ξέρει τι είναι. Το τι χαλάς. θα το κάνει με τη μανιβέλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, παιδί μου, δεν σηκώνεται. Θα σταθούμε λίγο στο δράμα συμπολιτών μας Πα... Όχι επειδή κοροϊδεύουμε το δράμα Του συμπολιτών Επειδή με αυτή την κυβέρνηση συνέβησαν όλα αυτά ε, είναι Αυτές είναι οι εικόνες Καθένας που δεν έχει θέρμανση νερό Και ρεύμα γενικότερα είναι πρόβλημα Όποιος και να είναι <laughs> <μου. Cosme laughs> <μου. laughs> <laughs> αυτός Ακούσαμε στο Διόνυσο Τι κάναν οι άνθρωποι, ρεπορτάζ ειδήσων χθες στον Αντένα, που έβλεπε ρεπόρτερ να πακετάρουν πράγματα μπόγους και να φεύγουνε. Που. Έχουμε να τα δούμε αυτά από τη Σμύρνη το 22. Που και που τα βάλει στο, ο και, στο που κεφάλι ακούσαμε. πάνω. Ο νταλάρος που ακούσαμε και που θα ακούσουμε είναι από απ το δίσκο Μικρασία, του το Καλδάρ. Μουσική, μουσική και και τράβηγαν τη βαλίτσα και κοιτούσαν με νόημα πίσω την πισίνα. Μαρμαρωμένος βασιλιάς μίλες πισίνα. Γιατί θα να πω λίγο Αυτά έγιναν στο Διόνυσο. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε στην Σταμάτα. Είστε κάτι σταμάτα. Μάλιστα, μάλιστα. Ε, από την Κυριακή χωρίς ρεύμα και εχθές δεν έχει αποκατασταθεί τίποτα. Ε, ο Δήμος είναι ανύπαρκτος. Ε, θα μπορούσαν τουλάχιστον να μας βοηθήσουν με κάποιο τρόπο και, και με κρεβάτια. Και καρέκλε για να προσπαθήσουμε να ζεσταθούμε. Έχουμε γίνει κατάψυξη. Μισό λεπτό, κυρία Μαρία. Ε, ε, χρειάζεται δηλαδή να κάψετε ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι, προκειμένου να ζεσταθείτε ακριβώς. με έναν τρόπο γιατί δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Ακριβώ, ακριβώ. Γιατί λόγω τη δεν μπορούσαμε να προμηθευτούμε και λόγω οικονομικών, εννοείται. Ε, ξυλία και, και με κρεβάτι και καρέκλε. Είναι ανύπαρκτη, είναι ελεηνή. Αυτό που αποκαλούμε επιτελικό κράτο. Στη σταμάτα. Δεν έχουν, ζωή. Δεν έχουν ζωή. Κάψανε οι άνθρωποι εκεί. Κάψανε το δελούδι! <laughs> Πάρτο μέσα! Δεν ξέρω αν είναι δελούδι, Το βαράκι! Τι θα το βαράκι! Δεν βάλει το βαράκι, βαρύει τα Κρεβάτια, κρεβάτια <laughs> και καρέκλε για να ζεσταθούν γιατί δεν έχει τίποτα. <laughs> δεν είναι όπω εδώ κάτω που είναι και ο διπλανός Θα πα παραδίπλα σε ένα διαμέρισμα κάτι. Εκεί είναι μια μοναξιά. Ένα, ένα σπίτι και στα τρία στρώματα είναι το άλλο. Πού να βρει, πού να μιλήσει, τι να κάνει. Και ό,τι σε... Ναι. Θυμάσαι παλιά με τα... με τα που ανάβανε το μαγκάλι μέσα στα σπίτια ναι. και. Ναι. Το συσταμάτα από μαγκάλι τα πάνε Α τώρα θέματα. Όπω λέει εδώ ένα κρατή, ζήσαμε να δούμε διακοπή ρεύματο στη δομή kit δομή... δομή... των βορείων προαστίων. <laughs> στο kit, στο kit. Όλο όμω είναι ένα kit. Στι σταμάτα λοιπόν, όπω ακούσαμε, καίγανε, κάψαν ό,τι βρήκαν μέσα στο σπίτι. Τώρα εκεί κρεβάτια, τα βρέματα τα κρεβάτια ξαναγίνονται. Μαζί ναι. με την πεθερά μέσα, πάρτι. Τι θα την κάνει. Σύνδεση τώρα με. και η πεθερά. Και η πεθερά. Βγάζει καπνό πολύ. Βγάζει καπνό κάνει... και μυρωδιά. Σαν το ξύλο τη ελιά. Δεν, δεν, δεν κάνει. Ελιά και πεθερά Ω, δεν τη ρίχνει. Δεν τζάκι στο... Παρά μόνο για ψήσιμο. <laughs> Παϊδάκι Αυτό είναι άλλο. Πάλι μυρίζει όμω. Πάλι θα, θα μυρίσει. Είναι καλή. Δεν είναι, είναι χειρότερα από την προβατίνα. Α, ναι. Δεν βάζει τότε. Πάμε στι αφίδινε. Ένα άνθρωπο. Τι έχει αφίδιν. Τι δεν έχει. Είμαστε αποκλεισμένοι 48 ώρες εδώ πέρα, ο δρόμος πριν άνοιξε πριν μισή ώρα, 36 ώρε δεν έχουμε ρεύμα. Είναι η κατάσταση τραγική και πρωτοφανή για την περιοχή μας, γιατί ναι η περιοχή εδώ, είναι μια περιοχή που χιονίζει κάθε χρόνο, αλλά αυτή η κατάσταση είναι πρωτοφανή. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ενέσει, όπως και εγώ ίδιος. <συσίλαι> η λύση που έχουμε κάνει το απ' τη... <συσίλαι> το ψυγιάκι αυτό εδώ πέρα... Oh. Το κάμπινγκ, το ψυγείο έχω βάλει τι ελέσεις με πάγο ποπό, πάμε χιόνι <metrosrique> ποπό για να είναι, είναι συνάφεσαι εδώ ορίστα μην μη, μη τις βγάζεις, να αφήστε τις μέσα με τον πάγο, <σταπορώ> γιατί πάλι απώλεια υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε, με τον το τουλάχιστον το ξαναβάζουμε πάλι λοιπόν πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση πουθενά Καλά. Δήμος δεν υπάρχει Δήμος δεν υπάρχει Τι αφήνε, ευτυχώ είχαν το ψυγιάκι του κάμπινγκ Να βάλουν τους ενέστηνες <laughs> <Τι, laughs> έχεις, <laughs> έχεις μια κρύα ενέστη μου χείτσες, Θα αρθεί, θα λιωσεί <laughs> Λοιπόν Και εδώ ο συγκεκριμένο κύριος Τελειώνει, ο δήμος δεν υπάρχει, δεν υπάρχει Όταν ψηφίζεις δήμαρχο Με ποια κριτήρια τον ψηφίζει το Δήμαρχο. Τώρα θα συζητήσουμε αυτό. Ναι. Γιατί είναι και κυβέρνηση. Γιατί όταν ψηφίζει ως... κυβέρνηση, τα κριτήρια ψηφίζει κυβέρνηση. Ο δήμαρχος σε μερικά είναι κομβικό. Και εδώ, αν κάτι απεδείχθη αυτέ τι μέρε, είναι αυτό ακριβώ. Γιατί θυμάμαι πριν δύο τετραετίε, πριν δυο εκλογές δημοτικέ, είχε ψηφίσει όλο ο Μαραθόνα του Ψινάκη. Α πούμε, με την κριτήρια. Ναι, με επειδή ήταν Ναι, από αυτόν τον Ήταν και θα έκανε ο Ψινάκη στο μαραθόνα και ήρθε η φωτιά μετά. Και, και είδαμε αυτά και ήταν στην Μίκονο στο πάρτι. Τον είχαν ψηφίσει αυτόν άνθρωποι με ανάλογα κίνητρα. Και εκκληρία, Αυτό σου λέω. Ε, έχει μια σημασία. Ψήφισε κόσμο τον Πατούλη για άπειρα χρόνια για να φωτογραφίζεται στη Βουλή στο χιόνι. Τον ψήφισε Περιφερειάρχη. Και Περιφερειάρχη μετά, ναι. Ναι. Για, ναι. Δίμα, λέγον, Και μιλούσε με. για σοβαρότητα χθε ο Πατούλη. Που βλέπαμε όλη τη φωτογραφία του Καμάρωνε στην Ευρωζώνη. Η μόνη σκέψη του Πατούλη είναι ότι το χιόνι ταιριάζει με το χρυσό. Δεν φορούσε κάποιο άλλο, δεν αυτό. φορούσε. Αλλά σου φορούσε θα... μαύρο φορούσε που επίση ταιριάζει γιατί έκανε την αντίθεση. Πάει να. Λοιπόν, αυτά ήταν δράματα συμπολιτών μας Αυτά που ακούσαμε ήταν εισαγωγή από τι αφίδενε στο ψυγείο, από τι σταμάτα που καίνανε καρέκλε και από το διόνισο που βάλανε του μπόγου και φεύγανε από το σπίτι, κλειδώνοντα το σπίτι και δεν ξέραν πότε θα το ξαναδούνε. Τώρα περνάμε στα πραγματικά δράματα. Χιόνου. Το... Γεριάκου που δεν έχει να πάει Σαββατοκύριακο. Όχι, όχι. Όχι τόσο πολύ. Α, Πάμε... Για να έχει όλο αυτό και να μπορεί να κάνει snowboard Καλά, δεν το συζήτησε. Να βλέπει το χιόνου να το λαχταρά και να σου τρέχουν τα σάλια. Τίποτα. Πάμε για τη στα βόρεια προάστια μένουν και κάποιοι επώνυμοι. Για πες Καλό καλό μεσημέρι Φτάσαμε και σήμερα εδώ Μπορεί εγώ να ήρθα με τις πετσετούλες μου Και να έκανα μπάνιο εδώ στο κανάλι Γιατί έτσι 24 ώρα Στα βόρεια δεν έχουμε ρεύμα Και φαγητό δεν είχαμε Η αλήθεια είναι Γιώργο Καραϊβάς Γιατί δεν είχαμε προβλέψει. μου Να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Την αφήνω ήθο. Την ξετάσω από όσα πέρασαν. Έτσι φρενάρει το τραγούδι. Η Ζήνα Κουτσελίνη πήρε τι πετσέτε. Η ευχή. Προνόησε. Και στο κανάλι, και Όχι, και δεν, δεν είναι κλειζέ το Δεν είναι, Με την πετσέτα δεν μένει στο στήθος Θέλω να μείνουμε στο δράμα του ανθρώπου. Αυτό το δράμα το που δημιούργησε... Να κυκλοφορείς το κανάλι από εδώ από εκεί να σε βλέπει <laughs> Αν να περνάει, από το Σταρκούκου ή Ζήνα Κουτσελίνη <laughs> <laughs> Και μόλις λίγο βγήκε από την τροχό της τύχης. Μόλις βγήκε από τον πάνιο <laughs> Με την πετσέτα και την κοιλώτα στο χέρι <laughs> Ναι αλλά... Προνόησε, φεύγοντας ενώ είχε αυτή την καταστροφή και αυτό το λάθο να, δάμμα, πάρει, να πάρει δύο πετσέτες Ναι, που δεν θα άπηκε, η πετσέτα δεν το πρόβλημα. <laughs> <laughs> ναι, γιατί. Δεν <laughs> μπάγες... είχε μία ένα γονιαρικό να σκουπιστεί. <laughs> δεν ξέρω. Αντί για μπορνούζι. Θέλω να μην ηρωνεύεσαι, <laughs> γιατί δεν ήρωνε και που πέρασαν πολύ άσχημα. Τη είχαμε ζώρικα. Ναι, πάρα πολύ ζώρικα. Τι συνέβη. Δεν έβγαν οι πόρτε προ τα έξω, στα μέσα. Θα σου πω τώρα περίμενε. Είναι δικό σου συνάδελφο. Δεν είναι δικό μου. Ο, Μαρτάκης, τον θυμάστε, ο Μαρτάκη, τον θυμάστε τον Μαρτάκη. Τραγούδηση. Όχι, όχι. Ο Μαρτάκη. Σοβαρέ επιτυχίε. Δεν θυμόμαστε τον Μαρτάκη. Όχι, θυμόμαστε. θυμόμαστε. Άκουνα αστείο. Άκουνα αστείο. Έχετε τώρα... γνωστή επιτυχία. Πια. Αυτό. <laughs> <laughs> δεν έχει σημασία. <laughs> δεν έχει σημασία επιτυχία. Το πρωινό χτε τη Τσιμψιλή των Α. Ζήσαμε όλοι, παρακολουθήσαμε το δράμα του Μαρτάκη. Είμαι στο δυόνισο. Άρα είσαι στην καρδιά των προβλημάτων χωρί ρεύμα δύο μέρε. Χωρί ρεύμα από χτε. Χθε, Από χθε δηλαδή ξύπνησα χθες το σπίτι χωρίς ρεύμα. Δείξε μου λίγο τον περιβάλλοντα χώρο. Άνοιξε λίγο γιατί βλέπω πάρα πολύ χιόνι. Είναι σαν να είσαι σε αλπικό τοπίο. <σχύσει> ναι, ναι, ναι. Αφού δεν πήγαμε, δεν μπορούμε να πάμε, μας το έφεραν εδώ. Έλα, έχει ένα δίκιο, το σκεφτόμουν κι εγώ, αφού δεν πήγαμε αράχοβα, δεν πήγαμε και ξαλάν, δεν πήγαμε σε ένα βουνό. Το χιόνι μέχρι πού σου έρχεται, δηλαδή είναι 50 πόντους, πόσο είναι το, πό, το χιόνι. Κάτσε, πώς γυρίζει και η κάμερα τώρα, δεν νομίζεις. Καλά το Μα, πας, καλά το πα. Η πισίνα έχει παγώσει. Ναι. ναι, ναι. Oh, oh, και... <συγνώμη> και... ah, ναι. <συγνώμη> Α, παιδιά, έχει παγώσει το νερό. Εδώ. <συγνώμη> Και να να θυμηθώ, να ξεχάσω, από Αυτά είναι δράματα. Η πισίνα του μαρτάκι έχει πιάσει χιόνι; Αυτό; Όχι, όχι. Αλλά <laughs> <laughs> Τι; Καλά, μπάτσι, δολοφόνη, Πάτσι, τα τα δολοφόνη, νόμιζα, θα το πήγαινε αλλού. Από άλλο; Εδώ είναι δράμα αυτό που ακούσαμε. Στην πισίνα. Ξέρει ποιο είναι το δράμα. Δεν είναι καμιά θερμενόμενη εσωτερική Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει, δεν έχει θερμενόμενη. Είναι το Αγίπτο στο Κατάρ. Μα Μην είναι τώρα σε κανένα συγκρότημα πολυκατοικιών και έχουν κίνητρα. Δεν ξέρω. Πάντω δεν υπάρχει χειρότερο να έχει την πισίνα μπροστά και να είναι παγωμένη. Τίποτα. Και να μην ξέρει και καλλιτεχνικό πατινά. Ναι. Αυτό είναι. Για να μην σαν... έχει εκείνη την ώρα να πατήσει. να κοστάλα να σε περιγράψει. Στην Ολλανδία που έβλεπε έναν άλλον έκανε μια χαράκη στα κανάλια αλλά κάποια στιγμή είχε μαλακώσει το τέτοιο και έπεσε στο νερό. Τον παρακολουθήσαμε. Μαλάκο, μάγκρι αυτό. Όντω, εδώ το δράμα ήταν Μαλάκο ότι ο, ο Μαρτάκης Πάγος η πισίνα του. Το ο. είχε και σούπερ αυτό από κάτω. Πάγος η πισίνα πάγος του, του Μαρτάκη. Πάγωση η πισίνα του Μαρτάκη. Έτσι τι το... κάνει η πολιτική προστασία. Τι κάνει η πολιτεία γενικά. είναι. Δεν υπάρχει κράτο. Δεν υπάρχει κράτο, κύριοι. Αφήσαν το Μαρτάκη και την Κουτσελίνη να κάνουν μπάνιο με τι πετσέτε. Δεν τελειώνουν τα δράματα Μας εδώ. Κάνω, ναι. <laughs> τα πακετάρωλα. Τα βέβαια. Η Ιωάννα. Μαλέσκου. Η τσιμψυλή η που δεν μπορούσε να πάει στο κάμεκι τη Αλάννα. Μα άσε με, αγάπη μου. Όλα τα Εγώσκα δράματα που έχουμε χτυκιό, έχουμε και το χιόνι τώρα και δεν μπορώ. Ξεχάσαμε στην αρχή τη εκπομπή να προειδοποιήσουμε ότι έχουμε τραγωδια, τραγικά ε, θέματα σήμερα. Ναι, σήμερα είναι Οι μέρα. πολύ ευαίσθητοι να αποχωρήσουν. Είναι από τα το... πόνερα Τα πόνερα πάντα από μια τέτοια τραγωδία ε, πρέπει να τα περιγράψουμε. Φωτίζουμε Ποιος σήμερα. Δημοσιογράφο την επόμενη μέρα. Φωτίζουμε τα ανθρώπινα δράματα. Ιωάννα Μαλέσκο, τι έπαθε. Πε είναι Λοιπόν, χθες για μένα ήταν μια πολύ, πολύ, πολύ κακή ημέρα την οποία δεν θέλω να ξαναφανταστώ ότι θα βιώσω, όχι όμως μόνο για μένα και για πολλούς κατοίκους ιδίως των Βορειών προαστίων. Συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι αυτό το, το να έχεις ρεύμα και το να έχεις αυτά τα οποία δίνει αυτονόητα, θέρμανση, ζεστό νερό, ρεύμα, να μπορείς να κινηθείς φως. Α, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, Γιατί χρειάστηκε και εγώ, όπως και πολλοί ακόμα κόσμος, να μείνουμε σε ξενοδοχείο χθε και κυριολεκτικά να κάνουμε ένα σχέδιο απεγκλωβισμού, να το δω, χαριτολογώντας το όλο, αλλά δεν ήταν καθόλου χαριτωμένο το χθεσινό. ενώ. Μέσα τη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι, με τα κινητά, παγωμένοι, να πρέπει να φύγουμε από κυπουμένα, γιατί το χιόνι ήταν μέχρι το γόνατο. Λοιπόν, πέρασαν γολγοθά. <Καιρ'> και <μου νερό> Ψιωνιά Ψιωνιάς Ψιωνιάς. Και μια πέτρα για να Γιατί χρειάζεται και εγώ, όπω και πολλοί ακόμα, κόσμος, να μείνουμε σε ξενοδοχείο χθε. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασαν. Πέρασαν γολγοθά. Αυτά είναι. Πήγε Αυτά είναι. σε ξενοδοχείο. Πω, σε δε. δομή παραλίγο <σχε cucumber> να πάει. Το κοίτα αυτό που λέγεται στο μεταξουργείο. Το κοίτα των βορείων προαστίων. Πήγε σε ξενοδοχείο. Όλοι μαζί με στη νύχτα, φαντάζεστε τι ήταν το σκηνικό. Όχι, όχι, όχι. Και πρωινό ήταν η μηδιοτροφή. Ε, προφανώ. Ξενοδοχείο. Δεν τι ξέρω. Θα ήταν. πω, μπορεί να μην τον πήρε χωρί πρωινό. Αυτό είναι γολγοθά αποστολή. Δεν κοροϊδεύω. Όχι, δεν κοροϊδεύω. Άκουσα εδώ τι πέρασε. Αλλά δεν έχει. Το πρωί να φτιάξει και πρωινό, τουλάχιστον να κάτει, δίνει τη νύχτα. Με τη νύχτα με φακού να φέγγει με στο χιόνι για να σε βγάλουν από εγκλωβιστή να πα στο ξενοδοχείο. Εντάξει, δεν είναι και τόσο κακή περιπέτεια. Δηλαδή, άλλε πάνε στο ξενοδοχείο για δουλειά. Τι και καλά. Ωτι είναι κακό το ξενοδοχείο. Εκτό αν πήγε σε... σε hostel. Μήπω πήγε σε hostel, ξέρω, δεν λέει. Που είσαι στι κουκέτε δέκα άτομα στο ίδιο δωμάτιο. Μήπω να... πήγε κάτι τέτοιο, Μαλέσκου. Να μείνουμε στο. και ότι... σκυλί. Δεν ξέρω, να μείνουμε ότι πέρασε γολγοθά. Δε, δεν είναι αυτό έτσι προσωπικά. Ετέλε πήρε το ξενοδοχείο αυτό. Δεν πήρε <laughs> τι δικέ του ξενοδοχείου. Τι κουτσελίνη. Τι κουτσελίνη. Ένα άλλο κανάλι, όχι. Συνεχίζεται το δράμα, Μαλέσκου τι έχει. Μέσα τη νύχτα μέσα στο σκοτάδι με τα κινητά. Παγωμένη, να πρέπει να φύγουμε από κυπουμένα μου γιατί το χιόνι ήταν μέχρι το γόνατο. Λοιπόν, πέρασα γολγοθά. <Κι> Δεν φανταζόμουν ότι χθε ξυπνώντα και περιμένοντας κάποιος να έρθει να με πάρει για να έρθει στο στούντιο η ημέρα μου θα κυλούσε και η νύχτα μου τελικά πως απεδείχθη με τέτοιο τρόπο που να νιώθω αβοήθητη Σε ένα σπίτι παγωμένο, χωρί θέρμανση, χωρί τίποτα, το, το χιόνι είχε φτάσει σε τι σημαία. Γιατί εγώ δεν ήμουν ασθεντισμένη σε χιόνι. Τα είδαμε και τα στόρι. Τα πρώτα στόρι ήταν τα χαρούμενα. Στόρινα, τα, χαρούμενα. <laughs> τα ωραία, τα χαρούμενα. <laughs> τι ωραία, χιόνισε. Έχει δίκιο και ειλικρινά συνειδητοποίησε πόσο μια λεπτή, λεπτή, πολύ λεπτή χρυσή γραμμή και κλωστή ενώνει το από πότε θα περάσει από το ευχάριστο του τι όμορφο και διαφορετικό είναι όλο το οποίο συμβαίνει, σε αυτό το οποίο αισθάνεσαι αβοήθητο. Και εγώ αισθάνανθηκα χθε ειλικρινά. Πολύ, πολύ αβοήθητη μόνη και αποκλεισμένοι Χαιρόμαστε γιατί μου στέλνετε πολλά μηνύματα Έχεις κάνει το ρεπό σου, ξεκουράζεσαι <Κι> Και εγώ δεν είχα ούτε μπαταρία να δω τα μηνύματα αρχικά Και πέρασα όλες τις πληγές του Φαραώ Χωρίς Instagram τώρα. Χωρίς Instagram, είναι ζωή <στημή> Καλά το προηγούμενο. το μπάνιο να το καταλάβω, να βρωμήσεις Όλα Να έχει story ανεβάσει και να μην ξέρει πόση τόδα, ναι. Μα δεν υπάρχει στο Instagram. Να μην βλέπει είναι... τα interaction. Είναι οξυγόνο. Δεν έχει. Γολγοθά είναι λίγο που είπε. Το ξέρω. Μπράβο, κάτσε να μα χάλε καλύτερα. Πληγέ Φαράω, το είπε. Το είπε, το Η πληγέ του Φαράω. Να, να αναγκαστεί, να χιονίζει, να σε μόνο σου, να πα σε ξενοδοχείο, να μείνει. Και να μην έχει την μπαταρία να δει τι θα κάνει. ευτυχώ που ήρθε ο Χιονιά για να βρεθεί μια αφορμή να δηλώσουν ότι μένουν στα βόρεια προάστια διάφοροι αθλητοσελέπριτε. Μα αφού μέχρι χθε δεν του ξέραμε και ξαφνικά <laughs> λένε. Του ενός... Εγώ, εγώ στα βόρεια προάστια ένα δράμα. <laughs> <laughs> Αγάπη μου, άλλο δεν έχει να πει ρώτηση. Δεν έχει να πειράσει. Καλά, α σε αυτή τη λογική. <laughs> <laughs> δηλαδή, σκέψω αυτόν που του την κόψανε. <laughs> α αφ... πούμε. Παγωμένα σπίτια, ξέρει πόσα υπάρχουν. Λέει, εδώ δεν είχα παγωμένο σπίτι. Μα πει είναι δυνατόν τι θα μπούμε σε αντιπαράθεση. Προφανώ. Απλά την γελιότητα όλων αυτών αποκαλύπτουμε τώρα, ναι, και, τώρα και αναδεικνύουμε, μάλλον. Ε, δράματα, ανθρώπινα δράματα. Εύκολα, εντάξει. Δεν είναι, και εύκολα η ζωή. Είναι μια μη, οικογένεια. Μεγενή celebrity, μη, μη με γίνει διάσμωση, σε χτυπάει η μοίρα. Ναι, ενώ μέχρι τώρα του είχα χτύπησει. Δεν ήταν καλά είχα, Πριν πότε δεν ξέραμε, ξέραμε αν έχει δράμε Μαλέσκου. Πού έμενε. Όχι. στο Στον Δεν ξέρα, Δεν, ξέρα, δεν ξέρα. έχει πάει από κρύα κι αυτή. Τι θέλει. Κατέβηκε από το βουνό και ήρθε τώρα καθένα εκεί από τα βουνά του. Βλέπω μετακομίσεις στο επόμενο διάστημα. Θα έρθουν όλοι στα παιδινά. Τίποτα, γεμίσαι το κουκάκι. Καλυθέα, τζιτζιφκές. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Πετράλωνα. Τώρα που είναι και τα Airbnb άθεια και είναι τίγκα το κουκάκι. Και, και ξέρεις γιατί θα, θα χτυπά α... Πάει για ζάχαρη, μαλέσκου στο να Στο νεαυτιά. <laughs> <laughs> Ποιο να Γιατί ο αυτιά μέσα στη βάρη δεν μένει εκεί. Όλα, oh, και τι έγινε τώρα, Τι να φτιάχνει. Όλα, και τι σφαίρε. Θα, θα μείνουν κέντρο Αθήνα, ξέρει γιατί. Γιατί ο δήμαρχο Αθηναίων Το λέει, το έχει πει κάποιε φορέ. Εμεί στη βάρη δεν, <laughs> είχαμε, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Μπορεί να κάνω και λάθο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θα μείνουν στο κέντρο τη Αθήνα, γιατί ο Δήμο Αθηναίων Μπακογιάννης παρήγγειλε. Α. αλάτι. Εντάξει, σήμερα. Πότε το παρήγγειλε τώρα. Μια αλάτι. μέρα μετά, μια μέρα πάνω, μια μέρα κάτω. Τι μέρα έχουμε σήμερα. Είναι το ροζ των Ιμαλαίων είναι αυτό το φθινιάρι που το παρήγγειλε. Τι μέρα έχουμε σακούλια. σήμερα. Πέμπτη. πέμπτη. πέμπτη. Χτε το παρήγγειλε τώρα. Άρα, ξέρει τι μπορεί να γίνει. Τι δεν μπορεί να γίνει. Κάνω τη χρονιά. Δεν είναι δακρυγόνο να λήξει, δεν λύγει το αλάτι. Ναι, για αλλά. Το επόμενο χρονιά, τα επόμενα 20 χρονιά. 29.000 ευρώ βγάλανε κονδύλιο να πάρουν αλάτι. Εδώ βγάλαν δύο εκατομμύρια για τη φλαγία που ξέβαφε στο πρώτο δίμηνο. Στο το πρώτο πι... δομάδο, διδόματο. Ποιο δίμηνο. Την πρώτη βροχή. Ναι, στην πρώτη βροχή. Για τον περίπατο το μεγάλο. Και έχει πάρει αλάτι. Οπότε ναι. όλοι στο κέντρο της Αθήνας Τι θα κάνουμε παστά <laughs> <laughs> Τώρα τι θα <τώρα, laughs> <τότε> το, <laughs> το κάνουμε <laughs> Θα πάει ο γαλαίος σύννεπο <laughs> Θα περνάς <Λακέρνα>. στην που <laughs> Θα βλέπεις τη λακέρδα στα καλάφια Η Μαλέσκου <laughs> Η Μαλέσκου να αγοράζει Σέροντας τη βαλίτσα Από το Διόνυσο Αυτή τη, τη δερμάτινη τη παλιά που την είχε και στη Σμύρνη Όταν ανεβαίνανε Την Καρό Και τον Μπόγο με τα ρούγα Έτσι λοιπόν ο Δήμο Αθηνέων είδε που ήταν στην τηλεόραση πριν από Σε χύμα, ξένου καρπού, θα βάζει το χέρι βαθιά να ζήσει από τα αλάτι. Τώρα που πήγαμε στην οικογένεια Μπακογιάννη. Α, ναι, γιατί, και πολύ. Ο, δεν θέλουμε να φύγουμε, μα κυβερνάει παντιό τρόπο. Όλοι έχουμε μνήμες σε αυτόν τον τόπο. Από την οικογένεια Μπακογιάννη, όχι, όχι. Α. Όλοι έχουμε περάσει. Την οικογένεια Μπακογιάννη ή Μιτσοτακέικο. Ναι, το Μιτσοτακέικο. Η Μιμαλέσκου θα έχει να θυμάται. το Γολγοθά που έζησε με όλα αυτά. Εντάξει. Η άλλη κυρία που έκαιγε τα κρεβάτια, είχαμε ένα ωραίο κρεβάτι, αλλά το κάψαμε στο χιονιά του 21. Ακόμα δώσει το έχω. <laughs> Πάει και η καρέκλα, δεν έχουμε να κάτσουμε. Ο άλλος με το ψυγείο του κάμπινγκ, Η yeah. άλλη που φύγανε από το σπίτι του το κτλ. τα Ήρθαν οι θύμησε και στην τώρα Μπαγκογιάννη. Σήμερα το πρωί βγήκε. Δεν είχε σοκολατάκια? <laughs> <laughs> να κεράσει? Είχαν παγώσει, θα... παγώσει τα σοκολατάκια, το λικέρ που έχουν μέσα. Σου δίνω άλλη μία. Βγήκε δι... <laughs> η τώρα με κόκκινε πιτζάμε. Όχι. Άλλη στο και την έκθεσε ο χιονιά. και κόρτζε βέβαια. Σπάει λίγο. Ξεκολλάει από το άσπρο. Κάπω ναι. <laughs> <laughs> ναι. Φαντάζει την τώρα να κρατάει τι βαλίτσες με κόκκινε πιτζάμε και να φεύγουν από τα. πηγαίνουν Θυμήθηκε λοιπόν η Ντόρα Πακογιάννη σήμερα τις δύσκολες στιγμές ναι. Άλλη μια δύσκολη στιγμή Τότε τη Σμύρνη στιγμές... Όχι, πιο, πιο, πιο, πιο, πιο εδώ Πιο εδώ η Νέα Σμύρνη Πιο πάνω πιο, πιο, πιο, Κόσμος μιας κόσμος Πιο πάνω <laughs> Άρα η πρότασή μου για να είμαστε πρακτικοί Γιατί ίσως σε 15 χρόνια, σε 20 χρόνια Θα ξανα, μας ξανασυμβεί Εμένα μου είχε συμβεί στην πολιτεία Όταν ο Κώστας και η Αλεξία ήταν 4 και 2 ετών Μείναμε τότε τέσσερι μέρε χωρί φω και κλεισμένοι μέσα στο σπίτι και δεν μπορούσαμε να βγούμε. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Την αφημίθω την να ξεχάσω από όσα πέρασαν. Μείναμε τότε τέσσερι μέρε χωρί φω και κλεισμένοι μέσα στο σπίτι και δεν μπορούσαμε να βγούμε. Φέρτε μου να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω τη να θυμιθώ τη να ξεχάσω από σαπερασα. Εδώ. Κάθε δράμα όπω το αξίζει πρέπει να έχει το επιστέγασμα τη οικογένεια. Αυτό ήθελα να σα Δεν υπάρχει δράμα που να μην είναι μέσα. Εξορία τε. Εκεί. Τα πάντα, όλα. Τι είχε τώρα. Γιατί ήταν κλεισμένοι. Σαν να ήταν τιμωρημένοι. Και κλεισμένοι των θυρών λε και έκανε επεισόδια στο προηγούμενο μάτι. Στο τένννη. Κάνανε επεισόδια την προηγούμενη εβδομάδα στο βίλα Ξέρει τι είναι να έχει παγώσει το τερεν. Μα δεν είναι ζωή αυτή που χειριζήσετε. τώρα Πως πώ λέγεται πω, τώρα. Και δεν μπορεί να χτυπήσει το μπαλάκι να σπάει. Δεν, δεν παζέρετε, όχι αυτό. Ήταν σπίτια. Η Ντόρα μετά την εξορία στο, σπίτι, στο Παρίσι, Παρίσι ήρθε και κλείστηκε σε ένα σπίτι στην πολιτεία. Αυτή είναι η ζωή Τέσσερι μαύρη. Τέσσερις Μαύρη ζωή Τέσσερι είναι. Τέσσερι μέρε με τα δύο μωρά. Ε, δεν είναι λίγο τώρα. Δηλαδή και ο του Μπαγκογιάννη έχει ζήσει δύσκολα παιδικά χρόνια. Κάνανε και μωρό τώρα. Ο 4-5 ήταν κολοπετσωμένο. Παιδάκι ολόκληρο. Ναι, αλλά. Κάνανε Βέντα... σκανταλιέ. Όλα ήδη αυτά καταγράφονται μέσα στο Μένουν, ναι, ναι. Χωρί Γιατί πήρε αλάτι ο, Γιατί... ο Κώστα. <laughs> Γιατί έχει <laughs> το σύνδρομο από τότε. Να του πει κάποιο δεν ανάβει με αλάτι το φω. Με τι αλάτι. Με το φω που δεν είσαι τα τσακμάκια που Όχι, δεν είναι. Εδώ κλείσαν τα ανθρώπινα δράματα. Γιατί εμεί γελάμε εδώ στα νότια και το περάσαμε πετώντα μπάλε, χιονόμπαλε, αλλά. Υπάρχουν θέματα θέλω να πω στου πολίτε. Συμπαράσταση Δυσκολα. σε όλου Και ο που υπάρχει και τηλεόραση να τα μάθουμε όλα αυτά τα δράματα. Αλλιώ δεν θα τα μαθαίναμε. Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να βγουν και να πούν τίποτα. Το δράμα τα αναμονή τους. είναι. Περιμένουμε. Τους είπα, με, το χέρι. χέρι. Είναι και ο Βαγγελάτος χθε λοιπόν. Που έπαθε. <laughs> <laughs> δεν είπε ότι έπαθε κάτι. θέμα. Ο Βαγγελάτος λοιπόν θέλει να περιγράψει αυτό την πανδημία. ο στο Ναι. Τόλμησες στο studio ένα γραφικό. Τι ήταν αυτό; Χωμένος, ο Φομένος ο Βαγγέλας αομάβρος χιονάνθρωπος. Μετά που έκανα μετά τον τριχοτόξο χιονάνθρωπο. <laughs> τι είναι αυτός και ας πολύ βασικό. Αυτά είναι. τα στηιά γραφικά <laughs> το κάνουν όλα τα κανάλια πια. <laughs> Ρίζουνε μέσα στο στούντιο κάτι κάτι <laughs> Βάζουν κατεστνομικού. Στον Αλφα Και είναι δυσανάλογα. Είναι ένας ψεύτικος Τι είναι Όταν φτάνε. αγάπη μου γλυκά, εμείς κάναμε Green Box. Ναι, μα δεν το κάναμε. Βέλε, το κάναμε καλά και εσύ σπάγατε. δίπλα μεγαλύτες. στον Τζίπρα, δίπλα στον δίπλα στον Ομπάμα. Α, τότε και ισότιμο. Δεν ήσουν τώρα κάτι με τον Νομίζω ναι. Έχω ένα έτσι. Στο ύψο. Συγγνώμη, εντάξει, <okay. συγνώμη> εντάξει. Παραφέρθηκα. Ζητώ mm. συγγνώμη. Όχι, εντάξει. Ο Εβραγκελάριο θέλει να μιλήσει σκληρά κατά τη κυβέρνηση. <Πως>, <cierto> Πώ και, <ếu>. και. Άκου είπε. να δει. Άκου... Είναι κουίζ. Είναι Ξέρετε, δεν είναι η εποχή για λαϊκισμό. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο σοβαρά και πιο υπεύθυνα. Αλλά όλοι να τα δούμε έτσι. Και να εξηγήσω γιατί το λέω. Ήταν μια μεγάλη κακοκαιρία. Δεν το αμφισβητεί κανεί. Η κακοκαιρία σε όλα τα κράτη του κόσμου. Στα μεγάλα οργανωμένα κράτη, στι Ηνωμένες Πολιτείες, στα Ευρωπαϊκά κράτη, σαν τη Γερμανία, πάντα φέρνει προβλήματα. Προβλήματα λοιπόν θα υπάρξουν. Δεν μπορεί να απαιτούμε έχει, να έχει έξω μισό χιόνι και να λειτουργούν όλα ομαλά. Δεν γίνεται. Απ' την άλλη μεριά, εξαρτάται τι προκαλεί τα προβλήματα. Αυτό λοιπόν που έγινε με τα δέντρα, συγγνώμη που θα το πω έτσι, πραγματικά συγγνώμη, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο. Άκουσε εδώ, εδώ είναι το κουίζ Ετοκιμάζεται να πει, ετοιμάζεται να πει όλο αυτό που συνέβη. Λέει και ζητάει συγνώμη, θα ακουστεί βαριά λέξη. Oh. το καταλαβαίνω. Γιατί μα προκαταβολικά, συγνώμη, το ψάχνει κιόλας Ναι. Γιατί όλο αυτό που γίνεται, συγνώμη θα το πω έτσι, έχουμε βάλει τρει θα, θα τώρα, το τόψει το Το αυτό που θα πει. Είναι κατά τη κυβέρνηση, Κάνει αντιπολίτευση όλο θα ακουστεί, Πέρασε στο αντάρτικο. προειδοποιούμε. Θα oh. βαριά λέξη. Αυτό λοιπόν που έγινε με τα δέντρα, το Πραγματικά συγγνωμένα δεν έχω άλλο τρόπο Είναι εξευτελισμός Πραγματικά συγγνωμένα δεν έχω άλλο τρόπο Είναι εξευτελισμός Τι, <Τι> ήταν αυτό Τι? <Τι> Είπε ότι όλο αυτό που ζούμε Είναι εξευτελισμός <Τι> Και ζήτησε συγγνώμη το έπε, Όχι εντάξει ναι, ναι, ναι. χωρίς <Τι>... να θέλει να είναι και λαϊκιστής έτσι Μπάχα το ανεβάζουν και μπου Η λέξη από μπου Μιλάνε όλοι ότι είναι όλο αυτό που ζήσαμε ήταν μπου, Να μην το πω Οίκος ανοχής Στα βόρεια προάστια, στα νότια, στην εθνική. Και ζητάει συγγνώμη για τη λέξη εξευθελισμό. Εντάξει, είναι καλό να μην ακούω τέτοιε λέξει. Να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί. Το βλέπα και εγώ, λέω τώρα θα πει κακή λέξη. Το βλέπα. Έβλεπα, αλλά αυτό. Και λέξη Για τη λέξη εξευθελισμό ζητάει συγγνώμη. πρόστιμα για κάτι άλλα δίνουνε. Για αυτά, για τέτοιε λέξει που ακούγονται στον αέρα. Συγγνώμη για τη λέξη εξευθελισμό. Επιμένω εγώ. Είναι τώρα αυτό το θέμα. Ε, είπε. Και επόμενο θέμα, ε, στείλτε μήνυμα: 5.000 ευρώ, δεν είχατε πει το χίλιό σα. Ναι, ναι. <laughs> Περνάμε στο μεγάλο μα διαγωνισμό. <laughs> <laughs> αφού είπε <laughs> σε φιλισμός, Η ζωή δε μετά δε τον παρίστανε κιόλα. Δεν σταματά. Όχι, γιατί κακό είναι να πάρει 5.000 ευρώ, δεν κατάλαβα. Ωραία. Ναι. Όχι, καλέ, ίσα ίσα. Απαλύνει και του πόρνου και κατευνάζει οποιαδήποτε. Επαναστατικότητα. Καλά, επαναστατικότητα. Τι πα καλά, α και να πάρει κάνα άνθρωπο που κάνει 5.000 Τα παίρνουνε. Δεν ξέρω. Ό,τι παίρνουνε, καλό είναι. Το θέμα είναι άλλο. Τι φταίει για όλα αυτά που ζήσαμε τι προηγούμενες μέρες? Όχι, ο δεν μπορεί να πει. Όχι, εντάξει, είναι δυνατόν. Σαν την πανδημία δεν Τα δέντρα. Αυτά που είχαμε ψηφίσει παλιά. Όχι. Πάντα τα δέντρα. Γιατί στον τόπο αυτό τα δέντρα. Όχι, Καθορίζουν τα πάντα. αλλά τελικά η φύση την πληρώνει. Πάντα για το βγάλει Ο Ναι, όχι, α, ο τέτοιο σπέτσα. Έκατσε στη γειτονιά του και μελετούσε ποια δέντρα πέφταν. Ποια είναι η γειτονιά. βόρεια Δεν, πράστια? δεν έχει, έχει σημασία. Μάλλον Πώς. θα έχει πολλά δέντρα. Αλλά το θέμα χάνει πάντα την ουσία είναι ότι κοιτούσε. Όχι, γιατί φέλεγα μια βόρεια. Πια δέντρα πέφτουν γιατί δεν πέφτουν όλα τα δέντρα. Είναι διαφορετικά α, τα α, δέντρα. Τα να ακούσουμε α, να ακούσουμε. Έπρεπε να, ε, να υπάρχει μια συνεργασία, τα δέντρα που είναι κοντά στα ηλεκτροφόρα καλώδια ή τα δέντρα που είναι έτοιμα να πέσουν να τα κουρέψουν. Έτσι, δεν γίνεται πάντα. Δεν πέσαν δέντρα που ήταν προφανέ ότι είναι έτοιμα να πέσουν. Σα λέω, εγώ στο δικό μου δρόμο, δέντρα που πέσαν που δεν είναι καθόλου έτοιμα να πέσουν. Δηλαδή, τα έχει χωρίσει τα δέντρα στα έτοιμα να πέσουν και στα άλλα. Και τον εκπλήξανε τα, τα άλλα. δέντρα που δεν έπεσαν. Και ήταν κάποια δέντρα που λέ, λέει, Λέω, πέτσα το κοίτα, γι' αυτό δεν θα πέσει. Και έπεσε, τον και πρόδωσε. σε δέντρο. Είναι η ανθρώπινη πρόδοση. Αλλά το, το βλέπω, πέφτει, πέφτει, πέφτει, πέφτει, δεν έπεσε. Ναι, έπεσε και πέσει το άλλο. Και ήθελα να δει, έπεσε το άλλο, τα κατέγραφε. Ο Πέτσα είναι. Υπάρχει συντονισμό στην κυβέρνηση. Ναι, δεν είναι IDET. Δηλαδή, δέχτηκε φνιδιασμό η κυβέρνηση. Έχει πάει το Γόνα. <γώνα> πάει... Σύννεφο. Σύννεφο. Κάθεται από το παράθυρο με έβλεπε τα δέντρα. Ποια θα πέσουν και ποια όχι. Μήπω κάνει τα ήταν, δέντρα γιατί. και τα κρίζει. Δεν να ήταν μια στιγμή μελαγχολία Πέτσα. Για δε τα δέντρα έχει κατα... έχεις... μάθει τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει. Έχει δέντρο εξω από το σπίτι σου. Ναι, θα έχω, δεν θα έχω. Αν ο δρόμο ανοίξει την περιφέρεια. Μήπω πρέπει να παραγγείλουμε άλλα δέντρα, <laughs> Μήπω <laughs> ένα κορδίλι πρέπει να βγει, Μήπω εκεί το πάνε, πέσανε. Όχι, ήταν λάθο. Πρέπει χρήμα... να πάμε σε σωστά δέντρα που δεν πέφτουν. Θα πούμε μετά που θα πέφτουν. Οι φήνικε τι γίνονται του, του Πακογιάννη. Παγώσανε, πιάσανε πάνω <laughs> πάγο. Λοιπόν, το δέντρο θα που έχει στο σπίτι σου, στο πεζοδρόμιο. Αν ο δρόμο ανοίξει την περιφέρεια, έρχεται η περιφέρεια και το κόβει. Αν ο δρόμο ανήκει στο Δήμο, έρχεται ο Δήμο και το κόβει. Πώ γίνεται ο διαχωρισμό. Γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή δυνατή δυνατή. Να μάθει, δεν μα νοιάζει. Αν μένει την κυφησία πάνω, που είναι πολύ λογικό, ανήκει στην ε, περιφέρεια. <laughs> Περνά και ωραία. Ηρεμή, και ολιμένε. Αν μένει την αρτική οδό με το πέτασμα μπροστά, είναι στην περιφέρεια. Αυτό είναι απλό. Όχι, αυτό είναι την πόμπολα. Το πιο απλό είναι να ξεχωρίσει αν είναι περιφέρεια ή Δήμο. Αν το δέντρο ακουμπάει σε καλώδια. Είναι στην ΤΕΔΕΕ. Δεν αν... το κόβει, είναι στην ΤΕΔΕΕ. Αν... Και εκεί Ανόμαλο να... το δέντρο. Να γίνει καταγγελία από τα καλώδια μου τον ακούμπησε το δέντρο. Αν το δέντρο. Συγγνώμη, δεν ακουμπάει. γιατί παίρνουν τα καλώδια και την ακούνε. Αν το δέντρο δεν ακουμπάει το καλώδιο. Αλλά όταν με τον πού? αέρα ακουμπάει. Εκεί είσαι πιο φτωχό. Αυτά είναι τα θέματα τώρα. Έρχεται στον η αιώνο. κυβέρνηση <laughs> να τα λύσει αυτά τα θέματα. Και βγαίνει χθε τη ΔΔΕ ένα εκεί και έλεγε. Μήπω είναι στο Υπουργείο Μεταφορών να μην με ακουμπάει την, τον αέρα. Μεταφέρθηκε μέση... το δέντρο. Είναι στον καραμαλί. Για τη μέση τάση. το κόβουμε το κλαδί 1,5 μέτρο από το καλώδιο για τη χαμηλή οπα, τάση οπα. 20 εκατοστά από Ποιος το καλώδιο Ποιος μετράει, αυτό... μετράει άντρα ή γυναίκα <laughs> Δεν ξέρω, <laughs> γιατί Το 20 εκατοστά δεν είναι ίδιο για όλους Πόσο θα κόψω <laughs> λοιπόν, Νομίζω οι περισσότεροι είναι άντρες Νομίζω, yeah. δεν ξέρω Τι Τι τώρα είναι, Νομίζω είπα και... Ποιοι είναι οι εναερίτες, Ποιο θα το κόψει Οι δε Θα δίνει σε κάτι ιδιώτες θα δίνει Και πάνε εκεί και κόβουνε Όλο αυτό, έχουμε mm. φτάσει 2021 και τώρα με νομοθετική διαδικασία θα λυθεί λέει. Πώ? Τώρα. Δεν ξέρω πώ ah, θα αληθεί. Θα αληθεί, <laughs> αλλά πώ? Δεν πρόταση. ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό που θυμάμαι παλιά, οι ομόνοι όταν τη σκάβαν για το μετρό, αλλού ανήκε το... η επιφάνεια. Mm. Αλλού ανήκε η σκάλα. Αλλού ανήκε το πρώτο υπόγειο. Αλλού ανήκε το περίπτερο που έπρεπε. Αλλού... <laughs> Στην Πανεπιστημίου. Θέλω να πω αυτό με τι αρμοδιότητε στο ελληνικό κράτο, γιατί έχουν περάσει όλοι και έχουν διοικήσει και τώρα έχουν και επιτελικό κράτο. Hey. Παλιά είχαμε τη μεταρρύθμιση του κράτου, την επανίδρυση του κράτου. Όχι, είχαμε πολλά. Όχι, δεν έχουν λύσει ποιο κόβει το δέντρο. Ούτε αυτό. Ούτε το κλάδεμα Μα τι θα γίνει, το κλάδεμα. Θα δεμαδέ, το Ωραία, Δεν το κόβει. Δηλαδή εκεί δεν μπορεί ένα υπουργό. Όχι. Με ρώμη να μπει. Όχι ρώμην. <laughs> <laughs> Ούτε <laughs> ρώμη πρωτεύουσα. Ούτε ρώμη πρωτεύουσα, <laughs> Δεν μπορεί να βγει μπροστάρι και να πει θα δημιουργήσω νέο σώμα τη αστυνομία που τα κλαδεύει. Μπράβο. Σε αυτόν θα έρθουμε μετά τι διαφημίσει. «Ζεύξα σαβόν, αρωτήρα τένοντα» και ζώα, ζώα, πω, πω ζώα, βόδια Εσύ είσαι η πρώτη που έχει ζεύξει τα βόδια για να σέρνουν να τραβάνε το άρωτρο Βόδια, καλά τι βόδι και κακό είναι αυτό, έχει πήξει στα φλιτζάνι στο βόδι Μην ξεχνάμε και τα μαθήματα των αρχαίων εδώ τα βόδια. Να ζάξε τα βόδια? Ναι, να ζεύξει τα βόδια. Να έκανε μάθημα η Μανολίδου και λέει πώς ε, ενώνουμε τα βόδια. Η ζεύξη των βοδιών είναι σαν την ορθή δραδιοζεύξη ένα πράγμα. Ναι, πώς δένουμε τα βόδια. Πάνε να μάθουν κάποια αρχαία και μαθαίναν πώς δένουμε το βόδι. Μα τι ιστορίας από τα αρχαία Αυτό, θα πω να λένε. Αυτά τα χιόνια είναι χρήσιμα αυτά. Εκεί μας, γυρίζουν. Εκεί μας γυρίζουν από oh, στόχο. Θα κουβαλάμε τον πάγο με τα βόδια στα σπίτια. Αργώνουμε με τα Για βόδια. Για να έχουν τα ψυγεία τα ακριά, να φαγητά. Ένα μήνυμα που στέλνει εδώ ο Ακροατής. Λέει, καλημέρα και στου δύο. Ακροατής πολλά χρόνια, πρώτη φορά επικοινωνούμε 48 ώρες χωρίς ρεύμα στο Γέρακα. Και ο Γέρακας μπήκε mm. στο παιχνίδι. Ήρθε επιτέλους, λέει, πριν λίγο. Στις 24 ώρες οι γείτονές μας που είχαν μωρά έπερνα τηλέφωνο στη ΔΔΕ και τους έλεγαν ξέρουμε ότι έχετε πρόβλημα αλλά δεν έχουμε κάνει στον προγραμματισμό για αποκατάσταση με αποτέλεσμα να έρθουν συγγενείς να πάρουν τα παιδιά, πεδομάζουμε, λέω εγώ, να τα πάνε σε ζεστό περιβάλλον και να τους ζεστάνουν γάλα και φαγητό. Mm. Συνεχίζει ο Κροατής Γιατί δεν του έβαλε τσιμψί λίγο Ταυτόχρονα, ε, μάθαμε ότι η ΔΕΔΙΕ έχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα Αναφοράς βλαβών, αλλά εννοείται ότι δεν σου δίνουν κάποιο feedback αν έχει προγραμματιστεί η αποκατάσταση και σε τι φάση Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το κάνουν και άλλοι οργανισμοί. Στην υποδοχή σου, σχολιάζω και εγώ ταυτόχρονα. Ε, αμέσως να πάρεις τηλέφωνο, αλλά μετά δεν είναι. Χάνεσαι. Και αν μην είναι να ξαναπάρεις Στο Δευτέρι, ναι. μας τι Τα... πρόβλημα έχεις και θε. Κάιρο. Ναι. σας συνδέσαμε. Συνεχίζει ο το Κράτης συ... δεν Το γράψα, Το έγραψα, το έγραψα. Το έχω γράψει. Έφυγε το παιδί. <laughs> και συνεχίζει. <laughs> δεν είναι παραγγελίε όλα. <laughs> και συνεχίζει ο Κράτη. Η μάνα μου εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε. Ότι με τα μέτρα τη κυβερνησάρα, εγώ που είμαι 25, είναι παράνομο να βρίσκομαι στο ίδιο αμάξι με τον ανήλικο αδερφό μου και του γονεί μου, ενώ θα μπορούσαμε να ζούμε όλοι μαζί σε 50 τετραγωνικά σπίτι, μέσα στον πανικό που φεύγαν και αυτοί, σκέφτηκαν αυτό. Αλλά δεν μένουμε. Ασχέτω, λέει, αν δεν μένουμε. Ενώ δεν είχαμε μπαταρία να στείλουμε μήνυμα ότι βγαίνουμε. Φαντάζεστε την απάντηση του πατέρα μου για το πώ θα αντιδρούσε σε πιθανό έλεγχο μετά από τόση ταλαιπωρία. Τα για μένα δεν με ενδιαφέρει τόσο, αλλά γονεί παιδιών για πολλέ ώρε πάλιμαν για να ζεστάνουν. Και να ετοιμάζουν το φαγητό του και απάντη που παίρνουν είναι υπομονή και δεν ξέρουμε πότε θα λυθεί. Αυτό είναι άκρο προετοιμασμένο επιτελικό κράτο και τα λοιπά και τα λοιπά, Καλη συνέχεια κτλ. Στιγμέ από. Ναι, Καθημερινές στιγμές Καθημερινέ στι. Και βγαίνει δεν θα δε, δε δε δε προβληθούν αυτά, θα προβληθεί το κάθε Τσόκαρο που δεν είχε να. σε παρακαλώ πώ μιλάει το iPad ναι. Σε παρακαλώ πολύ να μην μιλά για, συναδέλφους. για συναδέλφους. που έχουν περάσει και τέτοιο δράμα. Εντάξει, κοιτάξει, να δει. Στο Εγώ... αλήβησε αυτό. Αυτό στον κλάδο. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν πειράζει. Γιατί αύριο μεθαύριο, εσύ, θα θε μια κάμερα να έρθει σε θα θέλω. Δεν έρχονται. Τα δικά μου δράματα, γιατί εγώ τα πούνα. Να με τη στάση. Εγώ, εγώ δεν είχα θέματα. Τι θέματα έχει. Δεν θεώλω να τον το τζαμάκι του Μπαλλούρδου μπροστά. Θα είχε κρυσταλλώσει. <laughs> θεώλω να είναι το τζαμάκι του Μπαλλούρδου μπροστά. Αντιπαγωτικό. Όχι, δεν είχα βάλει. Δεν έχει. Λακία. Έπρεπε. Ε, βγαίνει λοιπόν και χθε το βλέμμα. Μετά από αυτό το χιονιά και το κουνιαχτό, βγαίνει χρυσοχοίδε με το βλέμμα του τρελού στο Χατζι Νικολάου. Έχει κι άλλο βλέμ. Ένα είναι. Χτε κάπω είδατε. Με το βλέμμα αυτό. <laughs> αυτό... Με το γνωστό βλέμμα. Με το βλέμμα ο καθένα. πάντα. Εγώ έκλισα εγώ έσωσα. Σώζω ζωέ. Εγώ χάρισα πρόστιμα σε ιδιωτικέ οδού. Α, δεν το είπε Δεν είπα αυτό. Αλλά λέω, λέω μήπω ρε παιδί μου. Αυτό λίγο μπάζει, να σου πω την αλήθεια. Α, τέλος μπάζει. πάντων. Ναι, θα σου Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ε, το σηκώνει ΣΥΡΙΖΑ γιατί πρέπει να πούνε κάτι, αλλά νομίζω δεν είναι και τόσο σοβαρό. Τέλο πάντων, μην Ε, Πρέπει από... να πούνε και κάτι. Ο σιγουριά του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι πρέπει. Και βγαίνει ο Χρυσοχοίδη, λοιπόν, και εκεί που του έλγε ο διάφορα για όλα αυτά που γίνονται και για το πώ έκλεισε η εθνική. Ότι Τι? εγώ την έκλεισα. Και εγώ πήρε... το εγώ του. Ναι, ε, μίλησε για το Μάτι. Ένα πράγμα θέλω να πω εδώ και το απευθύνω ένα ερώτημα σε όλους. Αυτοί οι οποίοι βάζουν αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή ως κριτικοί έχουν σκεφτεί τι κάνανε στο μάτι. Το γεγονός δηλαδή ότι βάζουν αυτό το θέμα σημαίνει ότι δεν κατάλαβαν τι κάνανε στο μάτι. Εμείς προκρίνουμε την ανθρώπινη ζωή. Λοιπόν τελεία και παύλα. Αυτοί που το ρωτούν αυτό το πράγμα, α αναρωτηθούν τι κάνανε στο μάτι που κάψαν 100 ανθρώπου. Εμεί λοιπόν βάζουμε μπροστά την ανθρώπινη ζωή. Το που κάψαν 100 ανθρώπου είναι βαρύ. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου βαρύ. Του κάψανε από την ανυπαρξία, τη διάλυση των υπηρεσιών και την ανυπαρξία ηγεσία πολιτική και φυσική εκείνη τη μέρα. Στο δημόσιο λόγο είμαστε, όχι στο facebook. Ναι. Να κάτσει κάποιο με το πληκτρολόγιο και να γράφει Εσύ κάψα το μάτι. Ψόφο. Ναι. Δηλαδή πρώτον. Πρώτο, δεν είναι λόγια αυτά δημοσίου μανδρό. Σοβαρούργου δε. Του καλύτερου υπουργού τη Μεταπολιτεύσεω. Σύμφωνα με δικέ του δηλώσει. Δεύτερον, τρέχει μια διαδικασία στη δικαιοσύνη. Δεν έχει αποφανθεί ακόμη. Ε, θέλω να πω το ψάχνει η δικαιοσύνη. Και μέχρι στιγμή σε πολιτικά πρόσωπα δεν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ψάχνει. Όταν ανοίξει την εκκλησία στον Άγιο Δημήτρη και δεν ακούσει επιδημιολόγου, δεν λε κάψατε το μάτι 100. Αν το πάμε γιατί να ζηγήσουμε πάμε τώρα, νεκρούς... Δεν θα μετρήσουμε τους νεκρούς ποιος έχει κάψει περισσότερους δηλαδή, Όλο, ας, όλο αυτό ανοίγει μια πόρτα κανιβαλισμού και κανιβάλων κανονικών και θα μετράμε ποιο είχε τους περισσότερους νεκρούς και αν πάει έτσι δεν συμφέρει αυτή την δεν κυβέρνηση για Αν πάει έτσι που δεν πρέπει με τίποτα να πάει έτσι ναι. Αλλά δεν μιλάς κυρίω με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, Δεν λες κάψανε το ομάδι Δηλαδή ο Τσίπρας ήθελε να κάψει Ναι, ο ναι, Ιδούρου, ναι. Παρά τι όποιε αυτά που λέγαμε και τότε Εντάξει, και προφανώ και προφανώ. κάνουν λάθη, λάθη, λάθη αυλευσίε, σορώματα. Αλλά, δεν, Αλλά δε, δεν, το λέει υπουργός, δεν το λέει υπουργό γιατί μπαίνει όλη η συζήτηση, φορτίζεται αλλιώ. Και μπαίνει σε ένα τελείω άγωνο δρόμο που δεν βγάζει πουθενά. Τέταρτον και σημαντικό. Αρχηγό τη αστυνομία τότε, ο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλλα, τότε ναι. είναι τώρα γραμματέα του Υπουργείου. Δύο ρόφου κάτω από το χρυσοκοίδι είναι γενικό γραμματέα δημόσια τάξη. Αυτό δεν έφταιγε. Ποιο είχε ευθύνη, Ποιο πήρε τι αποφάσει. Αυτό που έκαψε το μάτι, γιατί θυμόμαστε ότι η αστυνομία δεν ξέραν τι να κάνουν. Θυμάσαι, συντονίστω. Ανοίγαν τον δρόμο, κλείαν τον δρόμο. Του εκθέσανε μέσα στο μάτι. Με στα το μάτια του βάλανε. Είχαν βιολογηθεί πάνω το στη Μαραθόνο. Ναι, αυτό που έκαψε ένα που έκαψε το μάτι, σύμφωνα με τη λογική Χρυσοκοϊδή, τον έχει ο Χρυσοκοϊδή, τον διόρισε ο Μητσοτάκη. Και έλεγε λοιπόν ο Μητσοτάκη τότε και για αυτόν. Όταν αναλαμβάνει κάποιο πολιτική ευθύνη για κάτι, πρέπει να συστοδεύεται αυτή η πολιτική ευθύνη από μια πράξη. Και ξέρετε, να σα πω και κάτι: η παρέτηση είναι και μια πράξη προσωπική ευθύνη. Πραγματικά αναρωτιέμαι πώ κάποιοι άνθρωποι, και θα σα κι όλα στη συνέχεια ότι με ζητήσατε να προσωποποιήσω τι ευθύνε, κοιμούνται σήμερα και συνεχίζουν μακάρι να ασκούν τα καθήκοντά του. Δεν αναφέρομαι μόνο στον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, θα επανέλθω στις ευθύνε που καταλογίζω στον Πρωθυπουργό. Αλλά ο κύριο Τόσκα, ο κύριο Κουρλέτη, η κυρία Δούρου. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτιστικής Προστασίας και ο, και ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχουν τεράστιες ευθύνες. Δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σήμερα στη θέση τους γιατί αύριο μπορεί να κληθούν να διαχειριστούν μια άλλη πυρκαγιά. Και ρωτώ σήμερα, ποιος Έλληνας πολίτης έχει εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν άλλη μια φυσική καταστροφή. Ο ίδιος. Ο ίδιο έχει εμπιστοσύνη γιατί εμπιστεύτηκε τον αρχηγό τη αστυνομία. Μόνο ο ίδιο όμω. Έχει. έχει, γιατί μόνο ο ίδιο τον διόρισε. Και ο Χρυσοκοϊδή. Και ο Χρυσοκοϊδή, αν. Ναι, μπορεί να έκανε ο Χρυσοκοϊδή, δεν ξέρει. Επειδή μα θύμισε ότι κάψανε κάποιοι το μάτι και χρησιμοποιούσε αυτή τη φράση. Και ένα από αυτού που έκαψαν το μάτι είναι από κάτω. Κάνα δύο ρόφου κάτω από το Χρυσοκοϊδή, στο διοκτήριο. Και, και σύμφωνα με τον Χρυσοκοϊδή και σύμφωνα με τον Πεντσοτάχη που τον κατονόμασε. Ναι, και του κατονόμασε όλου μαζί με του. Η υπόλοιπου σε αυτά τα περιτά, δεν υπήρχε λόγο τώρα όλα αυτά. Και είναι και διαφορετική βέβαια η πολιτική ευθύνη με την επιχειρησιακή ευθύνη σε κάθε έγινη. Προφανώ πολιτική ευθύνη έχει. Προφανώ και ο προθυπουργό έχει μια πολιτική ευθύνη επί νισιντά, για το λάθοδο την πολιτική ευθύνη για όλα αυτά τη φέρει η οτομάτι έγινε επικυβλήσω τη Τσή Πραν. Τι πολιτική ευθύνη τη φέρνει ο Αλέξη Τσίρα. Ο Πρωθυπουργό, Υπουργείο, Γραμματί, ο αρχικό αστυνομία, πυροσβεστική και πάει. λέγοντας και την επιχειρησιακή και και και. Άλλωστε η βασική κριτική προς το ΣΥΡΙΖΑ τότε δεν ήταν ότι είχε αέρα. Προφανώς ήταν φοβερός αέρας, το θυμόμαστε όλοι αυτό. Ναι, δεν. δεν υπήρχε αυτός αέρας, ήταν μοναδικό. Και αυτό αποδεικνύεται από το πόσο γρήγορα κατέβηκε. Αλλά η κριτική γίνεται για δύο νομίζω θέματα. Ο διαλυμένο μηχανισμό, και αυτό φάνηκε από του ασυρμάτους μετά, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει κανεί με κανέναν. Ναι. Και βρίζανε μόνοι του οι έρμοι, οι πυροσβέστε εκεί. Δεν είχαν επαφή με το ίδιο το κέντρο. Ποιο πυροσβεστική, που την είχαμε όλοι πολύ ψηλά σε οργάνωση. Ήταν ένα εντελώ διαλυμένο και ήταν 3,5 χρόνια, τριάμιση χρόνια η κυβέρνηση Τσίπρα. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει επαναλάβει τον πάκελ. Παρέλαβε. Μπάχαλο, Αλλά προφανώ παρέλαβε... δεν έκαναν απολύτω τίποτα. Φάνηκε Και δεύτερη κριτική προ την κυβέρνηση είναι. Η επικοινωνιακή διαχείριση του θέματο με εκείνη την τραγωδία σύσκεψη το βράδυ. Καλά, ναι. ναι. Με τον του ήταν πώ θα το περάσουν επικοινωνιακά. Αν το περάσουν τάχα μου ενημερώνεται και ναι, ότι ναι, ναι, έχει ναι. το άκουσα. Αυτά τα δύο ήταν τα βασικά. Όχι ότι δεν ήταν έντονο το φαινόμενο. Απλά το επικοινωνικό δεν είναι η ουσία. Και σε αυτόν τον τόπο πια, επειδή όλα είναι ακραία φαινόμενα, όταν μια κυβέρνηση δεν πάει καλά, έχει βληθεί από ακραίο φαινόμενο. Mm. Και το πρωτοβρόχι, αν έχει μια καραμπόλα, είναι ακραίο φαινόμενο. Αν το με ένα όνομα από Λοιπόν και του ρωτάνε τον Χρυσοχοίδη τι, στη συνέντευξη πώ ήμασταν εδώ και τι έγινε με τα ρεύματα και απαντάει. Υπάρχει και ένα θέμα πρόληψης. Δεν έχω έτσι. δει εγώ σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε να πέφτουν τόσα δέντρα σε μια ισχυρή χιονόπτωση. Δεν έχω δει ούτε στην Αυστρία, ούτε στην Ελβετία, ούτε στη Γαλλία, ούτε στην ορεινή βόρεια Ιταλία. Δεν έχω δει. Σικάγο και Οχάιο πριν από λίγε μέρε είχαν τεράστιε διακοπέ ρεύματο. Θέλω να πω, παντού συμβαίνουν αυτά. Είναι διαδεδομένε αυτέ οι ζημιέ και τα αποτελέσματά του. Το Σικάγο γίναμε. Χάιο γίναμε. <laughs> Μ' <μάρισιο πολύ. Ohio. laughs> πιο πολύ. Οχάιο. Όχι, Σικάγο. Είναι το κλασικό. Πιο κλεισέ μου φαίνεται το Σικάγο. Ναι. Ναι. ναι, αλλά είδε άρα παρηγοριά στη, στη, στο Διόνυσο που πάγωσε η μπανιά, η, πισίνα η, του, πισίνα, η πισίνα του Στου μικρή ήτανε. Ε, τι ήταν γούρνα, Τώρα δε η Θάκης, πισίνα ή δεν θα έχει Την έδειξε. Η πισίνα. Την έδειξε. Ναι, την μικρή. παρτούζα μέσα. πισίνα. Τι, όχι. Αυτό με τις πισίνες που κάνουν Μικρόβι, μήκητε. Ναι, Αυτό με τι πισίνε που κάνουν οι ή θα κάνει μια πισίνα 25α. Τι, αμά, άλλο δεν έχει και όσου πει μικρή. Μα, όλα τα άλλα είναι φτώχεια. Είναι να χαμε. Είναι, είναι φτωχό όποιο έχει μικρή πισίνα. Ή θα έχει τη μεγάλη, πώ έχει εσύ. Μπαίνει μέσα και χάνεσαι μέχρι ε, να. Εμένα χάνεσαι έτσι κι αλλιώ. Γιατί ω γνωστό να έχουμε πει, εμένα έχει σχήμα σφυροδρέπαν. <laughs> Δεν είναι έτσι. Και Για χάνεσαι το λέγαμε. Από το σφυρί μέχρι μου το να φτάσει το δρεπάνι. Κάνει και κυκλική. Το δρεπάνι έχει κορυφή. Μα γιατί την κάνουμε. Φτάσει κορυφή Γιατί την κάνουμε, κάνουμε σφυροδρέπανο, Γιατί έχει σφυρί, Γιατί η ευθεία η πισίνα ζαλίζει σε περάδρο θένο και έχει κύκλο. Έχει κύκλο, όπω και μετά... η ζωή. Όπως σκίσω, <laughs> Κάνε και στο. Κάνει κύκλου. Α, <laughs> λοιπόν, θε να κάνει κατοστάκι, το κάνει στο σφυρί. <laughs> ναι, ναι, στο σφυρί και πα περαδό. Δύο το κουλουάρ χωράει το δικό μου το σφυρί. <laughs> <laughs> <laughs> δύο κουλουάρ. <laughs> Εγώ είχα τέσσερα κάπου. <laughs> τέσσερα. Ππαχή σφυρί, αι. Τα άλλα ήταν. Ματσόλα ήταν. Ματσόλα. Τα άλλα δύο τα έβαλα τζάμι και κάνω δεξιώσει πάνω. Παγούτια αυτάς πισίνας. Το jamia no, το Ναι, βλέπεις από κάτω ναι, ναι, την πισίνα. ωραίο είναι αυτό. Σικάγο Στο <σταλείο> το party. Ακριβάλε και σαμπουάν Ο Ελέφαντας Ο Ελέφαντας Σικάγο, με το είπε εδώ. Ο Χατζηνικολάου από την άλλη, κάθε μέρα παρακολουθεί τα δέντρα τη Αυστρίας <laughs> Έχει το νου του, το δε, τα δέντρα Τη Βόρεια, Ιταλίας, Τις Βόρεια, Βόρεια Ιταλίας. Ιταλίας, ναι. Έχει το νου του, Τα μετράει στον Πέτσα. <laughs> ο δεν ο Πέτσας... έχω δει στη Βόρεια Ιταλία δέντρα να πέφτουν στου Ο Πέτσα βλέπει, ξέρει τα δέντρα. Ξέρει ναι, ποια ναι. δέντρα είναι να πέσουν χειρότερο. Ο Πέτσας είναι στο όριο. Πώ πούμε, σε καναπέ, είπα, μέσα, σε που λέει εδώ πίνους, που από κάτω το Εθόρια Αυστρία. Ετοιμοθάνατο. Ο Πέτσα τα έχει καταγράψει. Νέο. Κορακογέννητο. Δεν φεύγω. Κουφάλα. Έχει μια μεγάλη. <laughs> ε, αυτό θέλω να πω η υπουργοί Δεν είναι τυχαίο. Όχι. Ο ένα συνομιλεί με γιατρό, ο Πέτσα είναι στόριο όριο. την μπορώ να καταλάβω. Οι πολλοί παρέμειναν αυτά. Με γιατρό ποιο Ο Χρυσοκοϊδη. Ο Χρυσοκοϊδη είναι του γιατρό. Είναι το ανήκει του γιατρού Ναι, κανονικά. Γι Και τώρα σου έχω πρόταση επιχειρηματική, γιατί η κρίση για να είναι. Θα κάνουμε τώρα... με το χιόνι ενέργεια. Όχι, όχι, όχι. η να βάλουμε έναν στη σε σχολεία. Όχι. Με χιονογεννήτριε. Το, το φωτογραφίζει ο Χρυσοκοϊτή. Ποιο είναι το, το ζητούμενο, ποιο είναι το άμεσο ζητούμενο αυτή τη στιγμή, εξ αυτών των στεφανών. Από την ώρα που. Είπε π... ότι πριν από 45 χρόνια, σαν υφυπουργό ο ίδιο τότε, έφτιαξε στην πλάκα αυτό Τι το σύστημα του υπογείου δικτύου. Που είναι ενιαίο. ο αγογός ο Σολίνας που φέρει όλες τις συνδέσεις. Αυτό σημαίνει υποδομές. Εδώ η Αθήνα έχει σκαφτεί 20 φορές. Ναι. Τόσο ε, δύσκολο είναι επενδύσει σημαίνει υποδομές. Αυτή είναι η μέσο μακροπρόθεσμη λύση. Φτιάξε εταιρεία υπογειοποίηση. Ένα κονδύλι θα πέσουν, ρε παιδίλιο. Αν πέσουν δισεκατομμύρια, το λέω εγώ τώρα, από μετά από αυτό, γιατί αφορμή θέλει το ελληνικό κράτος Καλώς, Θα σκάψουμε, θα βάλουμε όλα στη γη τα πάντα. Αν όλες με τι καθημερινά, να διπλασιάσουμε τον τζίρο, διπλή μάσκα δεις Δώσε έχει... Γιατί οι δικοί μας που φτιάχνουν μάσκες δεν πέφτουν. Έχει... Τι τι Όχι, ο Χατζηδέκη έχει γίνει εργασία. Α, Έχασα, μπράβο, ναι. είναι εργασία, σέχασα, μπράβο, είναι σκοπονιά. Είναι ω Κρέκα το παιδί. Ο Κρέκα. Δεν βγήκε πουθενά ω Κρέκα, άρα μην υπάρχει υπουργό περιβάλλοντο, τίποτα. Οι περιβάλλον και ενέργεια είναι μαζί ω Κρέκα. Μαζί κρέκας. όλα αυτά, τα ωραία. Υπεύθυνοι για αυτό. Επειδή δεν δε βγαίνει στα κανάλια μου, και να γίνουν όλοι οι καραγκιόζοι να πουλάνε νανο γυλαίκα για να του θεωρήσει κάτι. Ναι, θυμάσαι που κάνε κάτι απεργίε οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και λέγανε κάτι για το δίκτυο, κάτι για συντήρηση. Ο Φωτόπουλο. Όχι τόσο παλιά. Α, πόσο. Και μετά είχαν και κάτι τέτοια αιτήματα. Θυμάστε τα μέσα ενημέρωση, τα κανάλια, βουλευτέ, υπουργοί, τι λέγανε για άλλου κρατικοδίου του. Ότι ενδιαφέρονται για τον εαυτό του, τι γκυλιά τους. ήταν. Κάπου αυτό. Επειδή έχουν μειωθεί τα κονδύλια για τη συντήρηση του δικτύου τα mm. τελευταία 7-8 χρόνια. Έχει ένα ρεπορτάζ τα νέα σήμερα. Έχουν μειωθεί 60%. Ε, κάτι 300 εκατομμύρια έχουν κόψει. Ε, τα αλλού. Ναι, αλλά. Φάνηκε συγγνώμη συγγνώμη δηλαδή Θα δίναμε εκεί και θα έχεις τώρα πανδημία Χωρίς Πύρο Παπαδόπουλο Θα έχεις κανάλια όχι. χωρίς 20 εκατομμύρια Επειδή βλέπω όλοι Δεν θα βάζουμε... έχει μεγάλο περίπατο Για να έχουμε συντηρήσει τη ιδέη να την κάνουμε τι Για να Βάζουν έχει που να βράσει το αυγό. Βράσει αυγό Βάζουν όλοι μια φωτογραφία Που είναι ένα αερίτης Με χιονιά, mm. όχι τώρα με ήλιο Με μουντό περιβάλλον Κάντε το εικόνα, ανεβασμένος πάνω σε ένα... Σε ένα στυλό, στην, στην κορυφή του στήλου. Στην κορυφή. Με καλώδιο, χιονιά και ενώνει τα καλώδια. Ο εκεί. αέρας μόνο εκεί. Ο αέρας που υπάρχει και το χιόνι που σουρχεται και σε τσούζι και όλα oh, αυτά στο πρόσωπο. Είναι, Και λένε: Όλοι σε ευχαριστούμε. Ναι, ναι, ναι. Χειροκρότημα, δεν βγήκαμε στο παλκό να ρίξουμε για να τον νεαρί. Αύριο μεθαύριο. Δεν βγήκε η σύζυγο πρωθυπουργού Όχι. να μα καλέσει. Όχι. Γιατί δεν χειροκροτάμε. Θα χειροκροτήσουμε. Τελευταία. Θα Γιατί έχουμε κλειστεί στον εαυτό μα τόσο. Τι εσωστρέφεια είναι αυτό. Γιατί είμαστε αγνώμονε από εσά. Είδε οι γιατροί. Αντέξανα άλλο ένα χρόνο με τα χειροκροτήματα. Αν κάτι καταναλώνουν το χειροκρότημα. Ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και χρήσιμοι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή. Άσε που ζεσταίνεσαι με το κρύο κρύο, κρύο, κρύο, κρύο. Οι... Δεν έχει θέρμανση, δεν έχει ρεύμα. Χειροκρόλα, χειροκρότα, χειροκρότα. Η ταμεία σούπερ μάρκετ, ο εναερίτη, ο μακρό, ο ντελιβερά. Αυτή είναι η χρήσιμη. Όλοι οι άλλοι που βλέπετε, βάλτε και εμά μέσα σε, ένα, ανάλογο, σε μια αναλογία. Άχρηστη, περίτα Ζούμε από χειροκροτητέ. Χειροκροτητέ και παραγγελτέ χειροκροτητών. Μάλιστα. Και χειροκροτημάτων. Η ελληνική δεν είναι η καλύτερη. Εντάξει. Δεν το έλεγα τώρα. Παραγγελιοδόχο, όχι. Μην το παλεύει, δεν πειράζει. Ξέρουμε ότι θα φτάσει αδιέξω αυτό. Για πε με να μιλήσω ισπανικά. Ναι, άστα, δεν πειράζει. Για πε εσύ που ξέρει. Είχονται πουύτα. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλο. Βάζουμε διαφημίσει. Δεν πάμε σε διαφημίσει. Δεν πάμε σε διαφημίσει. Έχω να σου δώσω και άλλο ένα, να κάτι. Δώσε. Θε άλλο ένα. Δώσ' μου λίγη αγάπη. Και μετά θα βάλουμε διαφημίσει. Κυριάκο, πατέρα που λέει. Ο Κυριάκο πήγε Έχι στην Ικαρία. Όχι, περίμενε, Α. έχει γίνει. Πήγε στην Ικαρία ναι. και έκανε μια περιγραφή. Σου θύμισε κάτι, περιγραφή. Θα σου θυμίσει τώρα. Πάμε στο θέμα τη Ικαρία. Τι συνέβη εκεί. Το προηγούμενο Σάββατο έφυγα στι 7.30 από την Αθήνα. Πέταξα με ελικόπτερο στου φούρνου. Πήγα στη Θείμενα. Στη συνέχεια με ένα σκαφάκι πήγα στην Ουκαρία. Με ένα μικρό σκάφο. Με ένα κρυσκράφτ. Με ένα σκαφάκι πήγα στην Ουκαρία. Με ένα κρυσκράφτ. Ένα νόουεν. Δέκα μέτρα. Τεξιμέτρων. Δέκα μέτρα. Δεξιμέτρων. Διέσχισα το ταραγμένο Αιγαίο. Διέσχισα το μισό νησί, Πήγα στον Και Κέφτασα στην Τουρκία. Και στη συνέχεια κατέληξα για το φαγητό στον κ. Στεφανάδη. Και βρέθηκα στο, στο ξενοδοχείο το κεντρικό τη Κωνσταντινοπόλεω. Μόλι πήγα στο δωμάτιό μου, δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Που λέει, μου λέει: Τσακλαγιανγκίλε εδώ. Δεν αρευαίνεται, μου λέει: Στον 7ο όροφο να πάρουμε. Το μαλάκι για λατζίνη. Ο παραγγέλων. Το βρήκα. Δεν Ο παραγγέλων, Μπράβο. το χειροκρότημα. Σα το στείλανε. Το τότε και δεν ήταν τότε. Λοιπόν, εδώ ακούσαμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι και πατέρα και γιο έχουν περάσει πολύ δύσκολα. Χρόνια τώρα, <laughs> διαχρονικά. Ναι. Από το ουίσκι στον 7ο όροφο του Τσακλαγιάνγκ που είναι πιο. Μπήκαν σε σκάφρα, 6 μέτρο γιος, 10 μέτρο ο πατέρα. Και, και ο ένα Στεφανάδη και ο άλλο Τσακλαγιάνγκ. Υπάρχουν και διαφορέ και, και άλλε εποχέ. δια κείμενα έχει η οικογένεια. <laughs> διαχρονικά και <laughs> αλλάζουν τα στοιχεία. Και δράματα. Και δράματα. Φτάσαμε στο τέλο. Διαφημίσει μα πάνε στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα Αύριο. θα τα δείτε μαύριο. Για Γεια χαρά.